Ένα μήνυμα προ του χαγόλου. Ναι. Σταματήστε ρε, να πληρώνετε. Σταματήστε να πληρώνετε Γιατί καλά να σταματήσουμε, αφού έχουμε, γιατί δεν πληρώνουμε. Πάσχη ρε που έχει, εσύ έχει, εγώ δεν έχω. Πάντε. Αν πληρώνει και εσύ έχει. Λοιπόν, αφού πληρώνουμε, έχουμε. Δεν έχουμε. Δε, να, ε, να σταματήσουν να πληρώνουμε Οι γελοί πάνε και δανείζονται για να πληρώνουν τα χαράκια και τι μαλκίε του. Τώρα πάυση πληρώνουν, Τώρα. Γιατί καλά, είναι ευκαιρία τώρα που τον πείτουν οι τράπεζες, να λίγο. Α, ή λε ότι δεν τα γλιτώσουμε όπω ο Βιονόπουλο και η λοιποί. Ο Βιονόπουλο είναι. ξέρει που είναι τώρα. Για τον Βιονόπουλο, θα πούμε ποτέ ή έτσι θα το αφήνουμε λίγο φλού να μην ακούγεται το όνομά του, να λέμε λαϊκή, να λέμε μαρφίν χωρί να λέμε Βιονόπουλο. Καλύτερα, ρότα το σουράρα που είναι κόλλητό σου. Το ΜΕΚΑ τι θα γίνει, γιατί δεν τον βγάζει καταλληλότερο πρωθυπουργό τώρα, τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι αν μέσα σε όλα αυτά που γίνονται ξυπνήσουν οι φίλοι μα οι Ανατολίτε στα ξέρει. Εκείνη με τον πρώην κομμουνισμό και αποσύρουν όλα του ακεφάλαια στην Ευρώπη που αγγίζουν τα 21,6 δι, μόνο μισό δις είναι στην Κύπρο. Και θα πιάσει κολοπηλά, αλλά όχι μόνο τη Μέρκελ, όλου του υπόλοιπου. Και τότε θα δούμε ποια θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο όμω που δεν έχουμε καταλάβει, επειδή ασχολούμαστε πολύ με αυτά, είναι ότι το δικό μα σπίτι, φίλε. Και όταν καίγεται το δικό σπίτι, δεν περιμένει καμία βοήθεια από του απ' έξω. Έχω ένα δίλημα μεταξύ δύο τραγουδιών. Το Κατάρα με βέρνει βαριά ή ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια Ξέρετε για ποιον είναι για ποιον. Είναι ένας που έσχαγε στην τηλεόραση Με κάτι πουρα που θέλει να πάρει μια ομάδα Και μετά έχει μια ε, τράπεζα Που καλήκαν τρία άτομα στη σταδίου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 Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έσαι καλά. Έλα, ευχαριστώ να κάνω μια δήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω την Άγγελα, τη Μέρκυρη, για την αποστολή του Ρε Χάγγελ εδώ στην Ελλάδα. Ναι, καλές σωτήρια. Συσφίξε και... κάτι σχέσεις τώρα, ο Ρε που ήρθε. Βασικά με ενδιαφέρει να... Υποπτεύομαι ότι ούτε τα ούγκανα που βγαίνανε στην Ομόνια να πανηγυρίσουν όταν πήραμε το Euro. Δεν με τον Υποπτεύομαι. Ναι, πήρα να δηλώσω ότι εμεί οι νέοι θα σώσουμε την Ελλάδα. Ποιοι? Εμεί οι νέοι θα σώσουμε την Ελλάδα. Α, τι λένε τα άστρα, για πότε το βλέπετε. Πότε το βλέπουμε, μέσα στου επόμενου μήνε. Μέσα δεπόμενο, στο, 13. στο 13. Γιατί είναι και ο χρόνο τώρα, δεν ξέρω. Είστε σίγουροι, 100%. Είναι ο χρόνο του <σκορπιό>, σκορπιό. Δεν παίζει καθόλου, έχουμε σίγουρα, σίγουρα. σίγουρα, στο ξαναλέω. Έχουμε κινητοποιηθεί όλοι και θα σώσουμε εμείς την Ελλάδα. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, τι να σου πω. Κιά τη μπορώ να κάνω. Παρακαλώ. Γιατί η Ελλάδα στο γύρο που το περιφόρει το αυτό που ψηφίστηκε εκεί πέρα για ψηφίστε να πούμε καταθέσεις. Δεν είπε να όχι, να βάλει ένα βέτο το Τι θα πει η Ελλάδα, <laughs> Να θα βάλει ένα βέτο. Ακούσαμε λίγο, άκουσαμε λίγο. Ε, να βάλει ένα βέτο και να πει ρε, τα παιχνιά, Περιμάτε μια εβδομάδα. Αφήστε να δούμε τι θα κάνουν, να ηρεμήσουν κι αυτοί. Η Ελλάδα θα βάζει το ρού, βέτο. Ρού, η Ελλάδα, Ελλάδα στην καλύτερη να βάλει ένα σβέλτο μεξίδι, κάτι. Βέτο δεν Φί. υπάρχει Φί. να βάλει. Πάνε οι εποχέ που ήταν η Μπακογιάννη και ο Καραμαλής στην κυβέρνηση που βάζαν τα βέτο. Αποστολή. Τι μου θύμισε τώρα ανεξάρτη κυβερνήση, ρε παιδάκι μου. Έλα, Αποστολέ. Καλά είσαι. Ναι. Έτσι λε κι Ε, τι να πω τώρα, άλλο να πω. Όχι, να μην λε πράγματα, να δίνουμε, δίνουμε φάρα στον κόσμο, να δίνουμε ελπίδα. Θα μα σώσει ο Ναι, καλά. <laughs> ναι, ναι. Α, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Κοίτακα το κινητό. Ε, ναι, ναι, κύριε, θα μα σώσει ο Θα έρθει η ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ναι. Ναι, ναι θα έρθει Απλά θα ζοριστούμε <laughs> μέχρι τον Ιούνιο. Μετά τον Ιούνιο, ένα ανάπτυξη που θα γίνει. Ούτε μήκονος. Ούτε μήκονος. Τέτοιο ξεσάλαμα. Τέτοι Ούτε μήκονος. Ναι. Και το καλοκαίρι να δει από τη Σαμαρά θα πάει στη Μήκονο. Να προωθείς τον τουρισμό. Χαίρετα. Θέλω να βρω ένα φίλο από τις 10 Μαρτίου. Μα τι φίλος είναι αυτός από τι 10 Μαρτίου. Πότε προλάβει να γίνει φίλος. Μέσα σε τόσες λίγες. λίγες μέρες. Ένα γνωστό θα λέτε. Φίλο είπα. Φίλο. Φίλο είπα και εγώ. <laughs> το φίλος είναι αυτός. Μια Μια Ψάχνω ένα γνωστό από τι 10 Μαρτίου, μήπω τον έχετε. Έχουμε πολλού γνωστού από εκείνη την ημερομηνία, είχαν εξεμείνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασίλη μου, μου είπε να σα προσθέσουμε στον κύριο Αποστόλη. Είμαι ο κύριο Αποστόλη. Μου είπε για ένα MX5 που που πουλάτε το 97-2500 ευρώ. Το έχω δώσει. Ε, το έχω δώσει τώρα, ε, τι να σου πω, εφίλε, τώρα σου είπε εγώ το έχω δώσει. Το πριν από λίγο, δώσα συλλογρασμό, οπότε το έδωσα, το έδωσα. Παράτα μα. Τι τρόπο είναι αυτό. Είναι ο τρόπο που υπάρχει. Θα σε χαλήσω. Α. Εντάξει, δεν το δώσα το έχω. Και άκουγα σήμερα έναν, δημοσ... έναν ανταποκριτή από την uh, Κύπρο ότι λέει οι δρόμοι είναι αδιανοί, έτσι. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά αλλά δεν μπαίνει κανένα μέσα. Και μου θύμισε όταν είχαν μπει οι Γερμανοί στην Αθήνα ήταν όλοι οι δρόμοι αδιανοί και τα παράθυρα κλειστά. Εκείνη μπήκε η Τρόικα και είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, Αποστόλη. Να ρωτήσω κάτι, μήπως μπορείς να πεις για μια εκδήλωση που είναι να κάνουμε την Κυριακή, στο Σωματείο Ελμέ Δυτικής Αττικής. Πού θα την κάνετε, τι θα κάνετε. Θα γίνει στο, στο θέατρο, στο, δημο... στο Δημαθείο του Καϊδαρίου, έχει ένα θέατρο. ένα θέατρο. Έχει με θέμα όσο συνηθίζει στο τέλος, όσο του μοιάζει. Η Ελυμέδε, εκπαιδευτική δεν είστε. Ναι, ναι, ναι, ναι εκπαιδευτικό, δυτική ναι. Είναι αυτή η εκδήλωση με το μουσικό συγκρότημα Ροδανθό. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι την Κυριακή 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου. Έχει ένα θέατρο μέσα εκεί. Με θέμα όσο συνηθίζει το τέρας, ελεύθερη. του μοιάζει. Και είσοδο ελεύθερη, πάντα. Αποστολή σου. Να ρωτήσω κάτι πω τουρνάρα για ένα ελατήριο που θα τον πετάξει απάνω. Ναι. Πού θα του βάλει το ελαττρίο για να το πάνω, ξέρει. Δεν πάει το μυαλό μου. Τι πατούσε. Άντε, γεια σου. Όχι, αλλού. Ναι. Γεια σα. Γεια σα. Παρακαλώ. Είναι ταξιδιωτικό γραφείο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ε, η κυρία Διάκου, παρακαλώ. Τι θα θέλατε. Ε, έχετε κάποιε προσφορέ στο γραφείο σα. Μπορείτε να μου πείτε, Τι είδου ταξίδια είναι αυτά στην Ελλάδα. Ταξίδια, είναι ταξίδια στην Ελλάδα. Ταξίδια στην Ελλάδα. Πώ λέγεται το γραφείο σα. Γερμανόραμα Ναι Γερμανο... Κάνουμε ταξίδια στην Ελλάδα με εισιτήρια απ' έξω και εντολές Κάνουμε προδοτικές διακοπές Δηλαδή σας γυρνάμε σε μέρη προδοσίας και τέτοια Δηλαδή θα περάσετε λίγο από Μαξίμου, Προεδρικό Μέγαρο, Βουλή Α τόσο καλά Γίνεται μια τέτοια τουρνέ, ναι Ναι, μάλιστα mm. Και κάνετε καλές τιμές για όλο αυτό Ναι, ναι, ναι Μετά θα πάμε λίγο παραλία εκεί προς το Φάληρο, γυρνάμε Μεσογείο, στο Ερίκο Δινάν κοντά. Γενικώ, θα δείτε όλα τα μέρη προδοσία. Μάλιστα, άρα δεν είναι γραφείο. Δεν είναι. Δεν είναι γραφείο, ούτε υπάρχει ταξίδι δηλαδή. Γραφείο είναι. Ταξίδι δεν υπάρχει. Ναι, τι γραφείο είναι αυτό λοιπόν. Είναι ένα γραφείο ξύλινο, ξέρω εγώ, σου ειδικό το βλέπω το ξύλο. Ναι, με πρέπει να είναι από πάνω, ξέρω Με τι ασχολείται αυτό το γραφείο. Ορίστε. Με τι ασχολείται. Με προδότες. Α, ωραία. Τι άλλο, δεν καταλάβατε. Όχι. Ναι, με προδότες και χέστες ηγέτες. Α, μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Θέλω να θυμίσω στον Νίκο τον Χατζη Νικολάου σε μια εκπομπή που είχε κάνει και καλέσει όλου μαζί με αυτού και τον Μπογιό που κλασικά του ξεβράκωνε με όλα τα στοιχεία. Και κάποια στιγμή αστειευόμενο ο Νίκος του λέει: Δηλαδή, όταν θα έρθετε στα πράγματα, θα έρθει και θα μου πάρει το real θα μου πάρει το, το σπίτι, θα μου πάρει και θα τα κάνει κρατικά. Και του λέει: Ο Μπογιό, βρέστα, θα, θα πάρουμε και αυτά. Τώρα θέλω να ξέρω ο Μπογιό για τον Μπογιό πάει. Τι θα πάρει, Μπογιό, τα πήραν. για χαρά. Γεια. Yeah. Αστρονομικό τμήμα Αγγιουρβολή. Όχι. Τι είναι εκεί. Τι σα νοιάζει. Αστρονομικό τμήμα θέλετε. Δεν είναι. Αγαπητοί μου. Πώ μιλάτε, κύριε. Είστε τμήμα εκεί πέρα. Τι είστε εκεί πέρα. Είπα, είμαστε... Είπα δεν είμαστε τμήμα. Οπότε αγαπητοί μου. Είσαστε τμήμα. Είστε, δεν σα ακούω. Να πάτε να αγαπητοί μου, λέω πιο καθαρά. Πώ μιλάτε, κύριε Μάγκα, να πούμε. Τι νομίζω ότι είμαι εγώ. Σα παρακαλώ, δεν θα ανεχτώ άλλε βρισκέ. Εσύ είναι ο πανεργάκη. Θα ανεχτώ άλλε βρισκέ, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Τσόκαρο.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 Ο κύριο Αποστολίδη. Ναι, ναι, Α, τι κάνετε. Καλά, εσεί. Καλά και εγώ. Χαίρομαι. Θέλω να σα πω ότι σε ένα χροντιό τη Χίου, του γαϊδάρου που του έχουν κόψει του όρχε, του λένε μουνουχισμένου. Αυτοί οι μουνουχισμένοι πολιτικοί που μα κυβερνάνε πως, Δεν πιστεύω αυτοί. να εννοείται ότι είναι γαϊδαροί. Όχι, καλέ. πράγμα. Αυτοί λοιπόν που μα κυβερνάνε τόσα χρόνια, οι μουνουχισμένοι, και έχουν γίνει ευνούχοι στο χαρέμι τη Μέρκελ, uh, θέλουν να μα κάνουν εμά γη Αλλά ε, απορώ που είναι ο κόσμος και γιατί το δέχεται Αυτή είναι, γαϊδερή και μουνυχισμένη Ο κόσμος τι κάνει Μήπω είναι και ο κόσμος, γιατί οι εκπρόσωποι από το λαό βγαίνουν Είναι απορρε παιδί μου Δεν ξέρω, ας περάσω από το μυαλό, είναι... μπορεί Δηλαδή άμα είναι έτσι ο εκπρόσωπο, πόσο μακριά μπορεί να είναι ο λαός Έχει κοντά, είναι όμοιος Έλα ρε Παστολή, να σε ρωτήσω άκουγα τώρα Real FM και με το που τελειώνεις, καπάκι βάζεις διαφήμιση Mercedes-Benz δηλαδή της έχεις δείξει τόσα πινελίκια της που***νας <laughs> <laughs> και της βάζεις Mercedes-Benz Γιατί όχι? Δεν είναι αντιφαντικό αυτό. Τι ήθελε, Αλφα Ρωμαίο? Μα σε πάει σαν νερά τη. Μην το βάζει. Βάλε Αλφα Ρωμαίο. Βάλε κάτι άλλο, επ' μου. Όχι αυτό. Επειδή είναι γερμανικό, εντάξει. Ε, μα, ε, μα, θα τρελαθώ τελείω. Τη έχουμε ρίξει τόσα την ελίτια. Τη βρίσκουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βρίσκουμε τον Ρε Τα βρίσκουμε όλα. Και έρχεσαι εσύ και βάζει πέρα. Ε, με... τι να κάνουμε, ρε με ρε μα θα δίνει. Φίλη, την τρέλα μου, ρε. κάνουμε. Μερσεντέ, Mercedes, Mercedes φίλε. Σε πάει στον δρόμο τη όμως. Θα πουλήσουμε Mercedes Από την ελληνοφρένεια θα πουλήσουμε Mercedes; Ποιο okay. καλό okay. θα αγοράσει Mercedes oh, no. από την ελληνοφρένεια no. και από no. παντού. Okay. <Ti>? Θα βγει κάποιο σήμερα έξω να αγοράσει Mercedes; Με γιατί, αφού το βάζει διαφήμιση, γιατί το βάζει Εγώ... διαφήμιση. Άλλο για την διαφήμιση. Ah, το θέμα είναι πρακτικά. Πράγκα. Πρακτικά παίζουμε. Ποιο θα βγει έξω να πάρει μία Mercedes σήμερα. Ο ένας στους, ε, δυ, ε, στους χίλιους. Ε, ας πάρει. Ε, γιατί να πάρει ο ένας στους χίλιους. Γιατί στους χίλιους. θα περνέτσει κι αλλιώς αγάπη μου.